Στίχη 12 26 της ενότητας, η αποξήρανσης της οικής και η εκδίωξη των εμπορευομένων εκ του ιερού, του κεφαλαίου Γιοτα αλφα. 12. Και την αυριανήν ημέραν, αφού ευγήκαν από την βιθανίαν, διανεπανέλθουν στα τα ιεροσόλυμα, επίνας 13. Και αφορμήν λαμβάνων από την πείνα του, σαν είδε από μακριά μίαν που είχε φύλλα, ήλθε. Και όπως ενόμισαν οι μαθητέ ήλθε μήπω έβρει τίποτε εις αυτήν για να φάγει. Ο σκοπός του όμως ήταν να χρησιμοποιήσει την σικίν ως σύμβολον και ως μέσον εποπτικής της δασκαλίας. Και όταν ήλθε πλησίον της δεν ήβρε τίποτε παρά φύλλα, Διότι δεν ήταν η εποχή των Σίκων. Αλλησική εκείνη, ούτε άωρα Σίκα ηγένε πάνω τη και διαναδώσει μάθημα περί του ποια θα είναι η τύχη κάθε ανθρώπου ακάρπου σαν την νησικήν απεκρίθη ο Ιησούς και τη είπε να μην φάγει πλέον κανείς από σένα ακαρπώνει στον αιώνα σαν να έλεγε και στην συναγωγή των Ιουδαίων που τότε είχε να επιδείξει μόνο φύλλα και εξωτερικούς τύπους όχι δε και καρπούς αρετής κανείς να μην απολαύσει από σε πνευματικών αγαθών αλλά εφόσον επιμένεις να σε μέ. Να μείνει στήρα αιωνίω. Και οίκουαν οι μαθητέ την κατάραν αυτήν του Ιησού κατά τη οική. 15. Και έρχονται πάλι εις τα Ιεροσόλυμα Και αφού εμβίκαινο Ιησούση των ιερών περίβολων του ναού, ήρθε να βγάζει έξω εκείνου που επόλουν και γόραζον μέσα στο ιερόν και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αγεραμιβών που αντίλασαν τα ξένα νομίσματα με Ιουδαϊκά για την πληρωμή του φόρου του ναού, καθώ και τα καθίσματα εκείνων που επόλουν τα περιστερά. 16. Και δεν άφηνε να μεταφέρει κανείς δια μέσου του ιερού περιβόλου του ναού κανένα οικιακό νέα επιπλονή αγγίων. Και δίδασκε και έλεγεν εις αυτούς. Δεν έχει γραφεί από τον προφήτη Ισαΐαν ότι ο οίκος μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής διόλα τα έθνη τα οποία θα επιστρέψουν η εμέ των αληθινών θεών και θα με λατρεύσουν. Εσείς όμω, εκάματε τον οίκον μου αυτόν, καθώς έχει γραφεί από τον προφήτην Ιερεμίαν, σπήλεον όπου συναθρίζονται ληστέ, διότι εμπορεύεστε και χρησιμοποιείτε πλήθος ψέματα και απάτα για να κλέψει ο ένας τον άλλον. 18. Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς στα γεννόμενα, και επειδή εθεώρουν τους εαυτούς τον μόνος αρμοδίους για την επίβλεψη της τάξης ναό, εθίχθησαν και ζήτουν με ποιον τρόπο να τον θανατώσουν διότι δεν είναι δύναντο φανερά να τον συλλάβουν επειδή εφοβούν το αυτόν και τον εφοβούν το διότι όλος ο λαός εθαύμαζε πολύ τη διδαχή του 19. και όταν ευράδιασεν έβγαινε έξω από την πόλη για να περνά τη νύκτα του εκεί 20. και το πρωί καθώς επερνούσαν είδαν οι μαθητέ την Σικίν να είναι ξηραμένη από τα σδρίζας 21. και ναι θυμήθη ο Πέτρος και του είπε διδάσκαλε Κοίταξε την εκείν που κατηράστης, εξεράθη. 22. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε και τους είπε «Μη θαυμάζετε δια το θαύμα αυτό, να έχετε πίστην και επεποίθησην στον Θεόν και στην δύναμή του». 23. Σας προτρέπω δε να αποκτήσετε πίστη θερμήν, διότι αληθό σας λέγω Ωτι σε εκείνον ο οποίο, όχι προ απλήν επίδειξη θαυματουργική δυνάμεω, αλλά δια σοβαράν και σπουδαία ανάγκη, θα είπε στο βουνό αυτό, σίκο και πέσει στην θάλασσα, και δεν θα αισθανθεί δισταγμόν και αμφιβολία μέσα στην καρδία του, αλλά θα πιστεύσει ότι εκείνα που λέγει γίνονται δια τη του Θεού, ει αυτόν που θα έχει την πίστη αυτήν, θα γίνει εκείνο που θα είπε. 24. Επειδή δε η πίστη έχει τόση δύναμη, Δια τούτο σας λέγω ότι πάντα όσα θα ζητήσετε όταν προσεύχεστε να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και ότι θα σας γίνουν ταύτα από τον ουράνιον πατέρα. 25. Και ως δεύτερον όρον δια να εισακουστεί η προσευχή σας σας συνιστώ και τούτο. Όταν στέκεστε και προσεύχεστε να συγχωρείτε εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου για να σας αφήσει και ο πατήρ σας που είναι στου ουρανού τα παραπτώματά σας. 26. Εάν όμως σείς δεν συγχωρείτε και δεν αφήνετε τα παραπτώματα των αδελφών σας, ούτε ο πατήρ σας που είναι εις τους ουρανούς θα αφήσει παραπτώματά σας.